Airt News Radio 105,8. Καλησπέρα από τη συχνότητα του Earth Radio. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρωμανό Λιζάρτος για μία ακόμα εκπομπή η οποία εστιάζει που αλλού στον κινηματογράφο. Είναι σαν να ακούμε κινηματογράφο και όχι να βλέπουμε. Η ραδιοφωνική εκπομπή, συνεπώς, ακούγεται από το Earth News κάθε Σάββατο στις 9 η ώρα ζωντανά και σήμερα θα έχουμε και παρέα. Αυτά όμως λίγο αργότερα. Be, right Στην κονσόλα του ήχου, ο Χάρης Κουτλογένης. I'm oh.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 Και υποσχεθήκαμε σήμερα παρέα, γιατί στην πραγματικότητα το να κάθεσαι και να μιλά για κινηματογράφο μόνο σου είναι Γιάννη Κερνά, Γιάννη Σπίνη και Γιάννη Δεν με οπότε δεν θέλω να το περάσω έτσι. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε σήμερα το Δημήτρη Σάλλο μαζί μα να μιλήσουμε για μία από τι ταινίε εβδομάδα. Τα Ονειροζωάκια, η ταινία. Μία μεταφορά που είναι φτιαγμένη ειδικά για του πολύ πολύ μικρού μα φίλου, μα ταξιδεύει στον κόσμο των γλυκών και σου αφήνει και μία πολύ ωραία γλυκιά επίγευση. Καλησπέρα, Δημήτρη, από εμένα. Χαίρετε, χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Αυτή λοιπόν τη φωνή την έχετε ακούσει σε πάρα πολλέ ταινίε κινουμένων σχεδίων. Και συγκεκριμένα υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική. Φαντάζομαι σου ζητάνε όλοι να την κάνει. Α, βεβαίω, παιδιά! Έχω λοιπόν το Mickey Mouse δίπλα μου για να μπορώ να περνάω α, κι εγώ μια δεύτερη παιδική ηλικία και με αυτή την αφορμή να μιλήσουμε συνολικότερα για τη μεταγλώτηση στην Ελλάδα αλλά και για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Την πληθώρα παιδικών ταινιών που επιτέλου εμφανίζονται στου κινηματογράφου. Είναι ελληνική γλώσσα, γιατί η αλήθεια είναι το ότι τα τελευταία 7 με 10 χρόνια είναι που έχει γίνει αυτή η μεγάλη άνθηση στο κινηματογραφικό τοπίο. Ε, εσύ που το αντιμετωπίζει και mm -hmm. με την παραγωγική διαδικασία και με τη δημιουργική διαδικασία, αλλά και με την ίδια τη φωνή σου, πώ αισθάνεσαι για αυτή την αλλαγή. Θεωρεί ότι το προϊόν που έρχεται ω κινηματογραφικό και καταλήγει στι αίθουσε έχει πλέον την ποιότητα τη μεταγλώτηση που οφείλει να έχει μία μεταγλώτηση. Κοίτα, τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ η ποιότητα τη δουλειά. Ε, σε αυτό οφείλεται φυσικά οι απαιτήσει των ξένων εταιριών. Ε, δηλαδή, καμία εταιρεία δεν αφήνει το προϊόν τη απροστάτευτο πλέον. Ε, οπότε ο πύχη έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πολύ σωστά, όπω είπε πριν από 6-7 χρόνια, και με την έλευση του Disney Plus, του Netflix πιο πριν. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στο να ανεβάσει ο Έλληνα ηθοποιό και όλη η όλη παραγωγή τον πύχη τη δουλειά του. Ε, νομίζω πως η πληθώρα των ε, νέων ε, ταινιών που είπες και εσύ, δεν, ε, δεν μας επηρεάζει, δηλαδή ε, ίσα ίσα που ε, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά κάθε φορά, οπότε ε, ε, θέλουμε <laughs> νέες ναι, παραγωγές. Επιτέλους λοιπόν και ο όρος ηθοποιό φωνής έχει mm. αρχίσει και αποκτάει την βαρύτητα που πρέπει να έχει, γιατί ένας ηθοποιό φωνής... Από τι διαφέρει με έναν ηθοποιό, μια που μπορώ την ερώτησή μου να την κάνω και κατάφραση και ερώτηση μαζί. Η μεγάλη διαφορά είναι στο ότι ενώ ένα ηθοποιό φωνή πρέπει να είναι, όπω είπε, ηθοποιό, εννοείται, ε, ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εκφραστικά μα μέσα. Η μόνη μας, ε, το μόνο μα εργαλείο είναι η φωνή. Αλλά είναι κάτι το οποίο το μαθαίνει ούτω ή άλλω στη δραματική σχολή, το πώ να χειρίζεσαι αυτό το εργαλείο σου σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα. Αλλά το μικρόφωνο σου στερεί την κίνηση και όλο αυτό το παραπάνω που μπορεί να χρειάζεται πάνω στο θέατρο και στον κινηματογράφο εννοείται. Οπότε ναι. Οπότε και εμείς πάμε στη μουσική μα. Πουτυρό μπισκό του γευσιτέλεια Πάνε πάνε γκουγκουνιά Πάνε πάνε γκουγκουνιά Πουτυρό μπισκό Και με τα όνειροζωάκια σε μια μικρή εισαγωγική προσθήκη μέσα στο πρόγραμμά μας ναι συνήθως δεν θα ακούγαμε τέτοια μουσική <laughs> αλλά δεν πειράζει όλα επιτρέπονται γιατί έχει γρουγρουνιάου όπως έμαθα <laughs> και το γρουγρουνιάου είναι απαραίτητο σε όλους τους ζωόφυλους τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την ταινία και μετά ας πούμε και λιγάκι στη διαδικασία του πως αυτή απέκτησε την ελληνικότητα που θα... Mm. δύσκολα θα βρίσκει σε μια ιαπωνική παραγωγή Λοιπόν όλα ξεκίνησαν όταν ένας κομίτη από ζάχαρη έπεσε σε ένα βουνό, σε ένα ηφαίστειο το οποίο εξεράγει και πέταξε περισσότερη ζάχαρη Αυτό μου θυμίζει σύνθως τα βράδια μου στο κρεβάτι αλλά προχωράς <laughs> <laughs> Ωραία <laughs> ε, Και μετά από αυτή τη ζάχαρη τα γλυκά ε, άρχισαν ε, να αποκτούν ζωή Οπότε ας πούμε η Σοκοφρέτα για παράδειγμα ήταν στην Ελλάδα αυτό το ηφαίστειο που εξεράγει θα γινόταν ένα χαρακτήρα. Οπότε έτσι λοιπόν αυτοί οι χαρακτήρε απέκτησαν ζωή και απέκτησαν και κάποιο ρόλο στην ζωή των ανθρώπων, στο φανταστικό αυτό κόσμο. Και τα, οι πρωταγωνιστέ μα, τον Ιωζάκια, έγιναν pop συγκρότημα. Αυτό λοιπόν το pop συγκρότημα έχει υπέροχε ιδιαιτερότητε, γιατί οι περισσότεροι χαρακτήρε παραπέμπουν σε προϊόντα που υπάρχουν ήδη στην Ιαπωνία. Mm -hmm. Και το πιο χαριτωμένο του είναι το ότι υπάρχει μια δυνατότητα που προδίδουμε τώρα από την ιστορία τη ταινία, ότι ζωντανεύουν μόνο όταν απομορφεί. Αναλώσιμη, mm. δαγκωθούν και κάποιο αναφωνήσει συγκεκριμένε λέξει που συνδέονται με την απόλαυση. Ναι, ναι, ακριβώ. Καλή μα όρεξη ήταν ναι, η αγιατάκια αυτή. Ε, είναι, νομίζω, ένα έξυπνο τρόπο για να τα φέρουν στη ζωή αυτά τα γλυκάκια. Και προφανώ είναι ένα ε, μια προϊοντική ταινία. Ε, Όπω είπε και εσύ, αυτά τα υπάρχουν στην Ιαπωνία και σε άλλε 20 χώρε ε, του κόσμου. Ε, ε, μ, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κάτι αντίστοιχα. Πιο παλιά θυμάμαι ότι υπήρχαμε κάτι κρακεράκια, με ζωάκια και αυτά, αλλά δεν ήταν τα συγκεκριμένα. Αυτά. Εσύ τι φωνή δίνεις λοιπόν εδώ για να μάθει και ο υπόλοιπο κόσμος όταν θα δει την εικόνα mm. στη μεγάλη οθόνη, ποιον πρέπει να ανιχνεύσει μετά στα social media του. Εγώ κάνω τον Μαϊμουδάκο. Ο Μαϊμουδάκο είναι ο γόης του συγκροτήματος, είναι ο ράπερ του συγκροτήματος ε, και ο χαβαλετζής θα έλεγαμε ε, βάσει του σεναρίου. Ε, αλλά παρόλα αυτά όπως γράφει και το character description του ε, αυτό, ότι είναι και πολύ αποφασισμένο όταν έρθει η ώρα οι βασικοί όμως συναγωνιστές-ανταγωνιστές mm -hmm. είναι ένας α, ένα λιοντάρι το οποίο για κάποιο μυστήριο λόγο θα προσκοληθεί πάνω του ένα ανταγωνιστή και έτσι συναγωνιστή και ανταγωνιστή θα γίνουν ένα και το αυτό σε μια περιπέτεια που δεν ξέρουμε τελικά αν το μαλλί τη γριάς είναι πολύ πιο ισχυρό από τα παραδοσιακά σνακ που μπορεί να αγοράσει σε ένα τοπικό ή απωνικό περίπτερο. Δεν θα το προδώσω αυτό γιατί θα το αναλύουν μέσα στην ταινία και είναι πάρα πολύ όμορφο έτσι όπω το φέρουν. Ε. Οπότε θα το αφήσω να αιω... αιωρηθεί αν είναι καλύτερα ή χειρότερα το μαλλιά τη Γρυά. <laughs> Α δούμε λοιπόν μέσα στην όλη διαδικασία του να δοθεί μια ελληνικότητα χωρίς να χάσει όμως την πρωτότυπη της αίσθηση. Mm -hmm. Όταν γίνεται λοιπόν η προσαρμογή ενός σεναρίου που οι χαρακτήρε, αν μη τι άλλο, πρέπει να είναι κατανοητοί στα παιδιά, να πατάνε πάνω σε ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο που είναι κατανοητό και στα παιδιά, αλλά και δεν είναι πολύ απομακρυσμένο από το πρωτότυπο σενάριο. Πού βρίσκεται λοιπόν αυτέ τι ιδανικέ ισορροπίε πάνω στη διαδικασία, ώστε το τελικό προϊόν σε ένα παιδί που δεν μπορεί να αναγνωρίσει το ότι κρύβεται πίσω από αυτή τη διαδικασία, να αισθάνεται ότι έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για το Ελληνάκι που θα μπει μέσα στην αίθουσα. Η αλήθεια είναι ότι εξοδέψαμε πάρα πολύ χρόνο στην απόδοση των διαλόγων. Δηλαδή, να προσέξουμε τα στόματα να έχουν τα ίδια ο, τα ίδια α, έτσι ώστε να μην φαίνεται ότι είναι μεταγλωτισμένο. Οπότε, ευχαριστώ που το έθεσε. Ε, από εκεί και πέρα, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ με του Ιάπωνε ε, για να αποδοθούν τα ονόματα, γιατί πρόκειται για ένα ε, merchandise στην ουσία. Οπότε, πρέπει να πάρουμε έγκριση για τα ονόματα που θα έρθουν στα ελληνικά. Οπότε, το λιονταράκο που λέμε εμεί ε, στα Ιαπωνικά είναι Ryon η γατούλα είναι νέκοτσαν οπότε αυτά έπρεπε να, να τα φέρουμε στην Ελλάδα και να είναι οικεία στους Έλληνες κάτι το οποίο τους το κάναμε πολύ σαφές αυτό ε, από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον παιδευτικό χαρακτήρα της μεταγλώτισης ε, οπότε παρακολουθώντας την ταινία θα, κατα... θα δεις ότι δεν χρησιμοποιώ πάντα όμορφες ε, ε, απλέ λέξει. Ε, γιατί θέλω το παιδί που θα το παρακολουθήσει να ρωτήσει τον γονέα του μπαμπά, τι σημαίνει έκβαση. Γιατί το έχω σε, μια σημεία, σε ένα σημείο αυτό. Τι σημαίνει έκβαση. Και να μάθει μια καινούργια λέξη. Ο κόσμο γίνεται όλο και πιο φτωχό, όσο περνάνε τα χρόνια λεξιολογικά. Οπότε θεωρώ ότι μια καλή μεταγλωτισμένη ταινία ε, συμβάλλει στον, ε, στη γνώση. Και μια καλή μεταγλωτισμένη ταινία ήταν το Μπέλ. Μια από τι πρώτε ταινίε mm -hmm. που ανέλαβε εξ ολοκλήρου. Και α ακούσουμε το κομμάτι τη. there's Και όσο μουσικέ από το ΣΥΡΑΤ δίνουν τι μικρέ μα ανάσε ομιλία, μικρέ δεν τι λε, μεγαλύτερε είναι συνήθω από τα κομμάτια που ακούμε, α, είναι μια ταινία για την οποία θα αναφερθούμε προ το τέλο τη εκπομπή, γιατί είπαμε ότι τώρα αφιερώνουμε το σημαρι... σημερινό μα υπέροχα Σαρδάμ στον αέρα, γιατί απλά μπορούμε, α, σε μια ταινία τα όνειρο τα οποία ήδη προβάλλονται στι ελληνικέ αίθουσε και απευθύνονται. Ιδιαίτερα στο πολύ πολύ νεανικό κοινό και είναι ένα κοινό το οποίο δύσκολα βλέπουμε ότι τα μεγάλα στούντιο το αγκαλιάζουν στο ακέραιο. Είναι ένα κοινό το οποίο υπάρχει μεγάλη φοβία γιατί ανάλογα την κουλτούρα στην οποία πρόκειται μια πολύ πολύ παιδική ταινία να απευθυνθεί υπάρχουν διαφορετικές προσαρμογές δεν είναι το ίδιο εύκολο παράδειγμα το μικρό Ιαπονεζάκι που έχει μάθει να είναι σοβαρό ευγενικό ήρεμο μέσα στην αίθουσα όταν του λέει ο μπαμπάς του να σκάσει σκάει, κανονικά να έρθει στην αντίστοιχη κατάσταση με το δικό μας το ελληνάκι το οποίο αν δεν πετάξει δύο κουτιά από πίσω και δεν μαλλιοτραβηθεί δεν θα περάσει όμορφα <laughs> Κοίτα νομίζω πως ε, μια τέτοια ταινία ε, τραβάει το παιδί να κάτσει να το παρακολουθείς Όλο κάτι συμβαίνει, όλο κάπου κυνηγούνται, όλο κάπου οστροβιλίζονται. Ε, τα χρώματα είναι πάρα πολύ φωτεινά, ε, οπότε σίγουρα τραβάει το βλέμμα. Και σε παρα, σε, ε, ε, σήμερα στην πρεμιέρα που είχαμε την ειδική προβολή, σε πληροφορώ ότι ήταν ήσυχα τα παιδάκια. Και αυτό που μου κάνει άρεσε πάρα πολύ ότι σε κάποιε αστείε σκηνέ γέλασαν και οι γονεί. Δηλαδή το. Πετύχαμε το αστείο, το, το Ιαπωνικό να το μεταφέρουμε στα ελληνικά και να παραχθεί ένα γέλιο. Πώς σε πλέον που καλός ή κακός η φωνή σου ταυτίζεται με συγκεκριμένους χαρακτήρες τους οποίους έρχεσαι, επανέρχεσαι, τους, ο, έχεις προσθέσει και τα δικά σου στοιχεία. Δηλαδή ένας μίκη mm -hmm. δικό σου είναι τελείως διαφορετικός από ένα μίκι κάποιου προγενέστερου α, ηθοποιού φωνής που, τον, που του έχει χαρίσει φωνή του, αλλά... Καλύπτει μια γκάμα εποχή. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια, ακούγονται στο δικό σου Μίκη, αυτόν θα έχουν στο μυαλό του, σαν mm. τον αληθινό. Κοίτα, για μένα είναι κάτι πολύ μαγικό. Ε, όταν έρχονται παιδάκια στα, στα διάφορα συνέδρια που πηγαίνουμε και παρακολουθούμε και μου λένε, α πούμε, μεγάλωσα με τη φωνή σα, λίγο πιο μεγάλα παιδιά δηλαδή. Ή όταν τα μικρά τα παιδάκια τα φέρνει ο πατέρα και λέει, Α, ξέρει ποιο είναι ο κύριο, αυτό είναι ο Μήκη Μάου. Και του κάνω, γεια σου, κωστάκι, τι κάνει. Ε, και το βλέπω να λάμπει το προσωπάκι του ας πούμε και αυτά. Νομίζω ότι συμβάλλω στο, στο να διατηρήσει αυτή τη μαγεία ε, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Γιατί Εντάξει, καλό ή κακό, καλώς κακώς τώρα πλέον τα παιδιά μεγαλώνουν λίγο πιο γρήγορα από ότι εμεί ε, όταν ήμασταν στην ηλικία του. Οπότε νομίζω ότι με αυτό το λιθαράκι συμβάλλω στο να κρατηθεί λίγο αυτή η παιδικότητα και αυτή η μαγεία ε, στη ζωή του λίγο περισσότερο. Για να εκτοξευτούμε όμω από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή και για να δούμε το κατά πόσο ένα ηθοποιό φωνή μπορεί να επιβιώσει ρεαλιστικά σε ένα χώρο με την συγκεκριμένη παραγωγή προϊόντων mm -hmm. που υπάρχουν. Θα μου επιτρέψει να ρωτήσω στο, κατά πόσο ο Μίκη που στο εξωτερικό η τσέπη του πρέπει να έχει νομίζω τα κέρματα του, ε, της οικογένειας ΔΑΚ ολόκληρης ή όλης <laughs> της αυτοκρατορίας μέσα. Πώς γίνεται λοιπόν να επιβιώνει ε, ο αντίστοιχος ηθοποιός ο οποίος δίνει τη φωνή του έχει φτιάξει λίγο αυτό το σύστημα με τα πνευματικά δικαιώματα με, τις, ε, με την ενίσχυση ουσιαστικά του χαρακτήρα που στείνεται γιατί κακά τα ψέματα το 50% μιας ερμηνείας είναι σίγουρα η φωνή Ναι Κοίτα πλέον ε, αν, όταν έρχεται, σου έρχεται ένα τέτοιο συμβόλαιο π.χ. του Μίκη ε, το θεωρούμε χρυσό γιατί είναι ένα χαρακτήρα που σε ακολουθεί με τα χρόνια μέχρι να μην μπορεί να το κάνει. Τώρα έπε και εσύ για τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία φυσικά βοηθάνε πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα, ε, δυστυχώ η δουλειά έχει πέσει ε, τα τελευταία. το τελευταίο δίχρονο, θα πω. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πέσει λίγο η, η ποσότητα των σειρών περισσότερο. Ται Ταινίε έχουμε σταθερά, δόξα τω Θεώ, ε, Disney, Dreamworks, οτιδήποτε άλλο έρχεται από τι ε, άλλε εταιρείε. Αλλά οι σειρέ που ήταν το κυριότερο. Ε, πως το λένε, να έσοδο, μπράβο ναι, ε, έχουν ευθύνη λίγο τα τελευταία χρόνια, κάτι που μας ε, θορυβεί και λίγο με την έλευση του AI, δηλαδή είναι πολλά πράγματα που μας ε, ανησυχούν ε, καθώς περνάει ο καιρός και προσπαθούμε να δούμε και εμείς πώς θα απορρευτούμε με αυτό, γιατί σίγουρα μόνο το να δίνεις τη φωνή σου ως ηθοποιό φωνής δεν αρκεί ε, για να ζήσει κάποιον. Με το AI λοιπόν θα επιστρέψουμε με λίγη όμως ακόμα μουσική στο ενδιάμεσο. Δεν ακόμα. Λοιπόν, ακούσε με τι θα πω. Πως ήλειψα, που εσύ πάντα ήμουν ο γελάς. Αξιάς, μα εσύ το σβήνεις με ένα χαμογελό. Μάθε λοιπόν, αξίζεις περισσότερο. Τι θα πρέπει στα αλήθεια να κάνω εγώ. Είχαμε μείνει λίγο πριν σε μια αρκετά σημαντική στιγμή ε, ως προς ανάλυση ε, για το AI, κάτι που μάλιστα οδήγησε πριν από ένα ε, όχι πολύ εύλογο χρονικό διάστημα, ακόμα και τους ηθοποιούς της Αμερικής να κάνουν τη μεγάλη τους απεργία. Και το πρώτο δικαίωμα που θέλαν να διεκδικήσουν είναι το δικαίωμα της φωνής τους. Είναι νομίζω το σημείο που μπορείς εσύ να μπεις τώρα, με τη φωνή σου. Κοίτα, είναι ένα πράγμα το οποίο το παρακολουθώ εγώ τουλάχιστον και πολλοί συνάδελφοι ε, με μεγάλη αγωνία γιατί νομίζω ότι θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το πώς θα κινηθούν οι Αμερικάνοι συνάδελφοι ε, απέναντι στο AI, γιατί εμεί σαν Ελλάδα είμαστε ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτή τη πίτα που μπορούν πολύ εύκολα να μα παραβλέψουν. Οπότε βασιζόμαστε πάρα πολύ στο πώ θα κινηθούν οι Αμερικάνοι και πώ θα διαφυλάξουν το δικαίωμά μα ε, αυτό. Γιατί μιλάμε όχι μόνο για χαρακτήρε πλέον, αλλά και για το δική μα τη φωνή, που είναι κάτι πολύ ε, μοναδικό και χαρακτηρίζει και του χαρακτήρε αυτού. Δηλαδή, ο Iron Man, ο Mickey, έχουν πολύ συγκεκριμέ φωνέ σε κάθε χώρα. Οπότε αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί κάπου. Αναφέρεσαι στο δικαίωμα τη φωνή. Και... Εδώ θα μπορούσε να πει κάποιο με την ε, πολυδιά του βλάχου ότι εντάξει, αφού εγώ μπορώ να αντιγράψω τη φωνή του Χιψιωμέγα ηθοποιού, αν μιλάγαμε για έναν κανονικό τέτοιο, είμαι ένα μίμο, άρα ω μίμο λειτουργεί και το AI. Τι σχολιάζει πάνω σε αυτό, Κοιτά, όσο και προ το παρόν τουλάχιστον τα δείγματα που έχουμε από το AI και, στη, και τη μεταγλώτηση, γιατί πρόσφατα το Amazon ε, προσπάθησε να μεταγλωτήσει τρει σειρέ ε, Ιαπωνικέ ε, στα, ε, στα Αγγλικά και στα Ισπανικά. Κάτι το οποίο ήταν ε, πολύ αστείο ε, ω αποτέλεσμα, δηλαδή έγινε χαμός στο ίντερνετ και Άρον Άρον τα κατέβασε και, τα δύο, και, τις δύο, και τις δύο γλώσσες. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω πως κάθε γλώσσα είναι δύσκολο με το AI να μεταφερθεί γιατί ας πάρουμε για παράδειγμα τα, ελληνικά, τα αγγλικά από τα ελληνικά υπάρχουν πολλοί διωματισμοί που δεν βγαίνουν αν, αν μεταφραστούν με AI τρόπο. Μάλλον δεν μιλάω για την, δεν εξήγησα σωστά δεν μιλάω για την απόδοση της μετάφρασης mm -hmm. αλλά μιλάω για το... Ότι κάποιος θα μπορούσε κάλλιστα Εσύ να πάρεις και να δημιουργήσεις ένα ηχοχρωμαφωνής mm -hmm. Θα μπορούσε να μπει ένα άλλο στο ποιος Ο οποίος θα σε αντέγραφε μετά Όπως έγινε με την Barbie, Ένα παράδειγμα okay. Πάρισαν πάρα πολύ πάνω σε σιακοσκηνά Για να κάνουν την, την επόμενη απόδοση της Barbie Ως ηρωίδα Αυτό δεν θεωρείται μεμπτό Υπάρχει όμω μια πολύ λεπτή γραμμή το πώ το ίδιο το μηχάνημα, το οποίο θα μπει, η ίδια η τεχνολογία, θα ανατρέψει αυτό το, το balance. Νομίζω πω δεν θα μπορέσει να, να αποδώσει όλα τα, ηχοχρώματα, ε, τα υποκριτικά ηχοχρώματα ε, ένα μηχάνημα, τουλάχιστον ακόμα έτσι. Δηλαδή, όσο καλό και να είναι το αγγλικό και αυτά, και δεν θα μπορέσει μετά να μεταφερθεί στο ελληνικό κοινό, για παράδειγμα, γιατί μιλάμε τελείω διαφορετικά από του ξένου και ένα μηχάνημα ακόμα δεν έχει εκπαιδευτεί για κάτι τέτοιο. Ευτυχώ. Ακόμα. ακούσαμε νωρίτερα λοιπόν μια απόδοση ενός ε, από τα τραγούδια που υπάρχουν στον Ηρωσόακια mm -hmm. ε, στα ελληνικά. Ναι. Και εδώ πέρα ξυπνάει μία απορία εύλογή στου προβληματισμένου και προβληματικού ταυτόχρονα θεατέ όταν παρακολουθούν κάποια ταινία. Ιδιαίτερα λοιπόν στι παλιότερε ταινίε στη Disney βλέπαμε mm -hmm. το ότι υπήρχε ένα ιστοπιο φωνή που έδινε τη φωνή του και ένα ιστοποιό που τραγουδούσε τα πολύ εμβληματικά κομμάτια που είχαν και πολύ συγκεκριμένε απαιτήσει. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα, ιδιαίτερα όταν πρέπει ένα ιστοποιό να κάνει και την απόδοση των τραγουδίν και την απόδοση τη πρόσφατη περίπτωση ή αλλιώ στο να μπει. Ένα διαφορισμό, να είναι δύο διαφορετικέ φωνέ που κάποιο θα κληθεί να τι ισορροπήσει για να λειτουργήσουν. Κοιτά, πλέον, το ανέφερε πριν λίγο τώρα, ότι παλιότερα, για παράδειγμα στι Disney ταινίε, άλλο έκανε τη φωνή την πρόζα που λέμε, και άλλο έκανε τα τραγούδια. Ε, πλέον αυτό δεν, δεν το ακολουθάμε. Θέλει, οι εταιρείε παραγωγή θέλουν ένα άτομο να είναι, για να, να ακριβώ αυτό που είπε, να μην υπάρχει απόκληση στις φωνέ. Όσο καλό και να είναι το voice match, θα ακουστεί ότι δεν είναι ο ίδιο. Το και τώρα βέβαια έρχομαι στο ότι οι παλιές ταινίες Disney είχαν δύο ηθοποιείο. Είχαν έναν τραγουδιστή και έναν ηθοποιό. Και όμως δεν το καταλάβαινε πολύ εύκολα. Πρέπει να έχει πολύ καλό αυτή για να καταλάβει, π.χ., ότι ε, στον Ηρακλή δεν τρα... τραγουδούσε η. η ή πώς τη λέγανε, η Ευρυδίκη και η Ματρίλη κάνει τη Μέγκα α πούμε. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό voice match, η η, η πρωτοψάλτη ε, στην Παναγία των Παρισίων με την Μπέμι Ζούμι ήταν πολύ, ήταν πολύ καλ, εύστοχα voice match, τα οποία μάλλον λόγω χρόνου θα πω ότι πλέον χθενούν ένα άτομο θα πω αυτό, ότι γι' αυτό το αποφεύγουν πλέον αυτό το πράγμα, να υπάρχουν αυτό, για να μην έχουν την απόκληση της φωνή. Που και, είπες. και έτσι τώρα α πούμε έχουμε τη Μαρίνα Σάτη, η οποία δίνει ενιαία τη φωνή τη mm -hmm. στη Μοάνα και γίνεται πολύ πιο χαρακτηριστικό και εμβληματικό. Αυτό όμω αλλάζει λίγο την ισορροπία που έχεις πει νωρίτερα, το ότι χρειαζόμαστε, καλά η Μαρίνα Σάτη είναι και η ηθοποιός, οπότε mm. είναι ένα ίσω κακό παράδειγμα, αλλά ότι χρειαζόμαστε έναν ηθοποιό ο οποίος θα δώσει την φωνή. Υπάρχει λοιπόν και μία μικρή αντιστροφή που εγώ δεν θεωρώ το ότι υπάρχει πραγματικά μεγάλη απόκληση. Α, γιατί και οι τραγουδιστές ερμηνεία κάνουν ερμηνεία έτσι αλλιώς. Α, οπότε μάλλον απαντάς μας πριν ολοκληρώσει την ερώτηση <ΣΣΣΣ> με μία τοποθέτηση τόσο σύντομη ακριβώς, και, και, ακριβώς. και βασική. Και σε αυτή τη στιγμή καλύτερα να μασάω παρά να μιλάω. Σε αυτό το σημείο και όσο θα αφήσουμε λίγο τις μουσικές να γεμίσουν το κενό θα πούμε το ότι η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που δεν βρίσκεται ανάμεσά μας την Στέλλα Βεϊόγλου ένα πολύ δημιουργικό πλάσμα το οποίο έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 8 μήνες και φρόντισε να μοιράσει όλες τις συλλογές και την περιουσία της σε που δεν γνώριζε ένας από αυτούς ήμουν και εγώ και δέχτηκα... Μια σειρά από τα θεατρικά της προγράμματα Και έμαθα ένα μέρος από την ζωή της Κάτι ιδιαίτερα συγκινητικό Και βαθύτατα ανθρώπινο Χωρίς να έχω πάρει την άδεια Δεν μπορώ να πω το όνομα του ενδιάμεσου ανθρώπου Που α, παραχώρησε μέρος από τα αρχεία της α, Όμως είναι τόσο όμορφο που Φεύγοντας ενώ γνώριζε Τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε Και ήξερε το τι θα φύγει από τη ζωή Ήθελε κάθε τι δικό της προσωπικό που αφιέρωσε το χρόνο της την ενεργειά της, την αγάπη της το ενδιαφέρον της να το δώσει σε κάποιον που θα το εκτιμήσει ανάλογα και εγώ λοιπόν αυτά που έχω λάβει τα μελετάω τα εκτιμώ, τα παρατηρώ χαίρομαι που έχουν φτάσει στα χέρια μου και Στέλλα χωρί να σε έχω γνωρίσει σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που έκανες έναν διαφορετικό κύκλο από ό,τι περισσότεροι άνθρωποι και που στορκίζομαι, εγώ αυτά που έχω λάβει στα χέρια μου, θα τα τιμάω πάρωτε στο όνομά σου. Και το εύλογο ερώτημα λοιπόν, κάπου εδώ που ξυπνάει, είναι στο πώ τελικά για να μπορέσει να βρει τα προσωπικά σου πατήματα. Κάποιε φορέ επιλέγει να ανοίξει εσύ τον ίδιο δρόμο, αν αυτό δεν έχει χαραχτεί ή έχει χαραχτεί σε μονοπάτια που δεν σου είναι και τόσο βολικά. Τα, τα λε και δύσβατα. Έκανε λοιπόν μία κίνηση ματ επαγγελματική πριν από ένα όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι στιγμή δείχνει να αποδίδει έστω στο καλλιτεχνικό του, καλά στο καλλιτεχνικό επίπεδο. Αποδίδει γιατί επιτέλου ήρθαν κάποιε ταινίε που δεν θα βλέπαμε ποτέ στην Ελλάδα και βλέπω ότι με αυτόν τον τρόπο έχει ανοίξει και η αγορά λίγο διαφορετικά. Καθώ τα μεγάλα στούντιο, τα οποία όταν έχουν ένα δικαίωμα, είναι δική του επιλογή το αν θα το βγάλουν σε κάποια αγορά ή όχι. Επειδή εσύ ξεκίνησε να φέρνει κάποια άνοιγμα στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι και το στούντιο τη Sony έχει αρχίσει και διανέμει δειλά-δειλά στα πρώτα στάδια κάποιε πολύ σημαντικέ ταινίε. Επίση, αρκετέ από αυτέ μεταγλωτίζονται. Που πάλι τι είχαν φοβηθεί γιατί θεωρούσαν ότι είναι για πιο ενήλικο κοινό. Πώς λοιπόν πήρες αυτή την απόφαση και από εκεί που θα μπορούσες να συνεχίσεις να είσαι στην ποντικό α, όπως λένε φωλιά σου. Ε, Έβγαλες την ουρά σου έξω και μπήκες στην αγορά. Κοίτα πάντα ήμουν ανήσυχο πνεύμα μπορώ να πω και είχα μεγάλη αγάπη για τα ιαπωνικά κινωμένα σχέδια τα που είπαμε. Οπότε επειδή υπήρχε ένα τεράστιο κενό στην είπα. Γιατί δεν φτιάχνουμε μια εταιρεία που να φέρνει αυτές τις σειρές, αυτές τις ταινίες... Έτσι απλά, επειδή απλά μπορούσες. Ναι, ε, ναι, ναι έτσι. Ήταν, ένα από τον όνειρό μου, τέλος πάντων, ένα από τον όνειρό μου ήταν να, να κάνω μια τέτοια εταιρεία. Για να φέρνει πράγματα που αρέσουν σε μένα και νομίζω θα αρέσει και στον κόσμο. Αυτό. Και έτσι δημιουργήθηκε η Digital Soul Entertainment και στη Digital Soul Entertainment ξεκινάς με μια εμβληματική ταινία για τα τελευταία χρόνια, ξεκινάς με την Μπέλα ακούσαμε και νωρίτερα ένα μουσικό απόσπασμα mm -hmm. στην αγγλική της βεβαίως έκδοση um, Πώ επιλέγει τις ταινίες που φέρνεις και Πώ παίρνει και το ανάλογο ρίσκο, Γιατί η Μπέλ, α πούμε, είναι ένα πιο σίγουρο χαρτί ακόμα και αν δεν πέτυχε τον, α, το ρεαλιστικό στόχο, γιατί βγήκε φυσικά λίγο αργότερα από την κανονική τη κινηματογραφική κυκλοφορία στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά πώ επιλέγει το ότι θα μπει σε αυτή την εταιρεία. Θα σου πω για παράδειγμα, η Μπέλ μπήκε στο, στο χαστρό μα επειδή άκουσα τα τραγούδια. Μετέφραζα για μια άλλη ταινία, κάτι, για κά, κάποια άλλη σειρά. Και είχα αφήσει το YouTube να μου λέει για αυτό το τραγούδι, και άκουσα το τραγούδι και λέω τι είναι αυτό. Και έκατσα το είδα και λέω: Αυτό πρέπει να γίνει στα ελληνικά. Πρέπει να τραγουδηθεί αυτό το τραγούδι στα ελληνικά. Και έτσι επιλέχθηκε η ταινία. Τώρα, για να μιλήσουμε πιο, <χω> πιο στατηγικά, βλέπουμε τι αρέσει το κοινό. Ε, τι, τι είναι hot αυτή την περίοδο στα άνημε, τι βλέπει ο κόσμο, ε, τι, τι πωλήσει γίνονται στα merchandise γιατί έχουμε στενή σχέση με μαγαζιά χόμπι. Οπότε βλέπουμε τι, τι αγοράζει το κοινό και πορευόμαστε κάπω έτσι. Η K-Pop. Είναι ένα παράδειγμα που μας δείχνει τώρα το ότι τελικά η μουσική στα άνιμε ίσως είναι το κλειδί για να μπορεί να μπει και σε περισσότερες αγορές. Και έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο πλέον οσκαρικά μπορεί να δηλώνει υπεύθυνα ότι ναι, πήρε και υποψηφιότητε. Μιλάω λοιπόν για το K-pop Demon Hunters που είναι σίγουρα από τις πιο ωραίες ταινίες animation αυτής της χρονιάς αλλά η μουσική κατάφερε σε αυτή την ταινία αυτό που είχε καταφέρει το musical στο 50. Mm. Να κερδίσει ένα καινούργιο κοινό, να δημιουργήσει ένα καινούργιο κοινό, να ενισχύσει ένα κοινό το οποίο του έχει λείψει λίγο η, η, η ουσιαστική μαγεία της Disney στην προ-Pixar εποχή α, και όλα αυτά μαζεμένα. Πιστεύεις λοιπόν το ότι τελικά η αγορά πρέπει να κάνει κάτι πιο πολυμορφικό για να μπορέσει να δεχτεί καινούριε ιδέες και να τις εντάξει στην κουλτούρα της. Μην ξεχνάμε το ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα τραγούδια και αν δεν ακούγουν αυτά τα τραγούδια μέσα από το TikTok σίγουρα θα είχαμε χάσει πολύ μεγάλο μέρος από το παιδικό κοινό. Κοίτα, νομίζω ότι όπως ε, για παράδειγμα και το Frozen το Frozen τι ήταν στην ουσία ήταν ένα, ε, μια μεγαλειώδης έκδοση του Let It Go ε, οπότε κάπως έτσι νομίζω το σκέφτηκαν και αυτοί που φτιάξαν το K-pop Demon Hunters και άλλε ταινίες όπως και το Bell ε, οπότε νομίζω ότι ε, αυτή η μουσική που είναι λίγο ξένη σε εμάς ε, στα αυτιά μας ε, μπορεί να βρει νέο κοινό εδώ πέρα Για παράδειγμα, μόλι ακούσουμε την Εβελίνα Νικόλιζα, η οποία έχει ξανακάνει μεταγλώτιση πέρα από τα νεοριζά και τα δικά μα. Ήταν η κόρη τη Άριελ. Ήταν η πρώτη της μεταγλώτηση. Έκανε τη Μέλλοντι στην δεύτερη ταινία τη Μικρή Γουργόνα. Και βλέπουμε ότι αυτέ οι φωνέ, αυτά τα τραγούδια, μα σημαδεύουν. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι οι εταιρείε παραγωγή τα εντάσσουν. καλώ, βέβαια, στι παραγωγέ του, γιατί στην ουσία μετά τι σου μένει το τραγούδι. Και αυτό σε συντροφεύει πάντα. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι το ότι σε πολύ μεγάλο μέρος αγοράς, όχι ακόμα στην Ελλάδα, ελπίζω να γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Ευτυχώς έχουμε και μια τραγουδίστρια η οποία ενισχύει την ασιατική κουλτούρα ιδιαίτερα μέσα τον άνιμε και είναι και υποψήφια για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision, ονόμα τα Τελεμμύ οικογένειε δεν θίγουμε, ε, θα έλεγα το ότι αυτό που συμβαίνει έξω είναι το ότι πλέον γίνονται ολόκληρες συναυλίες με συμφωνικές ορχήστρες, με με με με, που μπορεί να είναι απλά τα μουσικά θέματα από τις άνιμες σειρέ. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ιαπωνία που υπάρχει το, το δικό τη κοινό, αλλά γίνεται και στην Ισπανία, στην Ιταλία και μάλιστα σε κάποιες από αυτές τι χώρε και στη δική τους γλώσσα. Κάτι λοιπόν συμβαίνει εκεί πέρα όταν παντρεύονται οι γλώσσες, όταν οι κουλτούρες συνδέονται, όταν η ανάμνηση και η νοσταλγία γίνεται ένα και το αυτό. Και μιλάμε για μια εποχή που η νοσταλγία είναι ένα εργαλείο που μπορεί να φέρει, θα το πω στα, στα πολύ έτσι, καθημερινά, μπορεί να φέρει το παραδάκι, μπορεί να φέρει το κασέρι στο τραπέζι. Για ποιο λόγο λοιπόν πιστεύεις ότι... Είναι καλό να αξιοποιηθούν όλε αυτέ οι πηγές από τη μία και από την άλλη θα ήθελα να προδώσει και την προσωπική σου νοσταλγία από κάποιο κινούμενο σχέδιο, γιατί πλησιάζουμε στο τέλο μα. Και όσο πλησιάζουμε στο τέλο μα, εγώ σα έχω αφήσει χωρί ταινίε τη εβδομάδα και θα πρέπει κάπω να τα συμπυκνώσω όλα. Κοίτα, νομίζω πω ε, αυτέ οι ταινίε, ε, οι εμβληματικέ που λέμε εμεί ε, τη Disney και αυτά, έχουν αφήσει το στίγμα του γιατί ε, ε, μέσα από αυτά τα τραγούδια. Ε, δήλωναν κάποια πράγματα δηλαδή για παράδειγμα ο Σύμπα έλεγε ότι θέλω να γίνω βασιλιάς αλλά με ένα παιχνιδιά, παιχνιδιάρικο τρόπο το οποίο αυτό σου έμενε σαν παιδί οπότε αυτό σε συντροφεύει όπως είπα και πριν ε, τώρα το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου ε, νομίζω πως ε, θα απαντήσω λέγοντας ότι τα αγαπημένα μου τραγούδια κοντάρο μεταξύ του Ηρακλή πέρα από το Μύθο και του Lion King. Δηλαδή αυτά τα, αυτές οι δύο ταινίες είναι αυτές που με έκαναν να αγαπήσω και τη μεταγλώττιση, μπορώ να πω. Ναι, είχαν κάνει εξαιρετικές δουλειές και σε αυτές λοιπόν τις εξαιρετικές δουλειές Μπορεί να προσθεθούν και τα ονειροζωάκια η ταινία που πραγματικά ενώ εγώ δεν είμαι το, το ιδανικό κοινό αυτών των uh, ταινιών μπορεί να έχω ένα σπίτι γεματολούτριν αλλά αυτό δεν λέει τίποτα απολύτως πραγματικά σε κάνει να θέλεις να τα ζουπήξεις και αυτό υπάρχει και σε σκηνή μέσα στην ταινία το οποίο το κάνει διπλά αστείο γιατί αισθάνεσαι και τον εξευτελισμό που έχει την ανάγκη να το κάνει στην προσωπική σου ζωή αυτό. Πηγαίνουμε λοιπόν με μια πολύ πολύ γρήγορη ε, αναφορά στις ταινίε της εβδομάδας να πούμε το ότι το Ιουνάν, το καταφύγιο, τα ονειροζώακια η ταινία που μόλις σας αναφέραμε το σας πιστεύουμε, η καρδιά του Ταύρου το εκτό σε αυτού που έχει και έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο αφύγηση ιδιαίτερα στο παγανιστικό του μέρο και ο Άγιος Παΐσιος που είναι ένα ιδιαίτερο παράδειγμα, δεν το έχουμε δει. Λέμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο όμω παράδειγμα γιατί δεν έγινε δημοσιογραφική προβολή, Δέφεμαι Εμεί, είχαμε όλη την καλή διάθεση. επειδή βασίστηκε στην ε, τηλεοπτική σειρά και έγινε ένα καινούριο μοντάζ πάνω σε αυτή. Ε, Αυτέ είναι οι ταινίε που προβάλλονται. Τη μία ταινία που ξεχωρίζουμε θα την αναφέρουμε μέσα μετά από αυτό το κομμάτι. Και κάπως με αυτή την πάσα σχεδόν θα υποδεχτούμε και την Τέπι Βρετού λίγο αργότερα. Ξέρετε, σε περίπου 7 λεπτά θα είναι, όχι και λίγο παραπάνω θα είναι στον α, αέρα, γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και τις ειδήσει με τον Γιώργο Τσούκαλο. Α, θα σας πω λοιπόν το ότι αυτή η ταινία, από την οποία ακούτε ένα μουσικό θέμα τώρα, και σβήσαμε πάρα πολλά νωρίτερα δεν, για να αφήσουμε χώρο στην τέπη να σας παίξει ολόκληρο το soundtrack, α, είναι ίσως από τις πιο ιδιαίτερε της χρονιάς, είτε σας αρέσει είτε όχι. Και δεν το λέω με αποφατική διάθεση ή με ένα μικρό συνομπισμό Είναι αυτό το οποίο μου είπε και ο Σέρζη Λόπες όταν συνομίλησα μαζί του Η συνέντευξη έχει ήδη αναρτηθεί στο Earth News Ότι είναι η ταινία που εκείνος όταν την είδε στη μικρή οθόνη δεν κατάλαβε τι ταινία έχει γυρίσει Όταν την είδε στη μεγάλη οθόνη έμεινε με το στόμα ανοιχτό Τη συζήτησε με φίλου του, οι οποίοι άλλοι τη λάτρεψαν, άλλοι τιμήσαν. Αλλά αυτοί που τιμήσαν τον έπαιρναν τηλέφωνο 2-3 εβδομάδε μετά και του λένε: Γιατί ακόμα τη σκεφτόμαστε και τη συζητάμε. Πρόκειται λοιπόν για ένα ταξίδι από τον Λουί που μαζί με το μικρό του γιο αποφασίζουν να ψάξουν να βρουν την κόρη του πρώτου και την αδελφίδη του, του, του, του νεαρού του γιου, που έχει χαθεί σε κάτι συναυλίε ρεύβ σε έρημε τοποθεσίε. Αυτό που μα ταράζει, μα αγκοινώνει, είναι το ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έχει χαθεί. Και όσο αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε το ότι είναι μια προσπάθειά της να βρει τα προσωπικά τη πατήματα στη ζωή, αλλά δεν εμφανίζεται στο προσκήνιο, στην οθόνη, δεν την αναγνωρίζει κανένα άλλο, από εκεί και πέρα αρχίζουμε και βλέπουμε την περιπέτεια δύο ανθρώπων που ξέρουν το ότι είναι καταδικασμένοι. Και όταν είσαι καταδικασμένο, γίνεται συμβολικά αυτό το οποίο υποψιάζει από την αρχή τη ταινία. Καλύτερα να χορεύει μέχρι το τέλο τη ζωή σου. Ένα μικρό αριστούργημα από τον Ολιβέρ Λάσε, που προβάλλεται ήδη στου κινηματογράφου. Η πρώτη ειδική προβολή που είχε γίνει πριν από περίπου ένα μήνα μάγευσε το ελληνικό κοινό. Υποψήφια και για Όσκαρ, και καθόλου αδικαιολόγητα. Και στην παραγωγή μπήκε και ο Πέδρου Αλμοδόβαρ, που μέχρι πριν από δύο εβδομάδε, όταν του ζητήθηκε να διαλέξει τι 10 αγαπημένε του ταινίε τη τελευταία δεκαετία, η μοναδική παραγωγή του που έβαλε μέσα ήταν το Σιράτ. Κάτι πρέπει να μας λέει αυτό. Χάρης Κουτλογένης, την κονσόλα του ήχου, στις ειδήσεις ο Γιώργος Τσούκαλος όπως είπαμε λίγο νωρίτερα και η Ντέπη Βρετού, πρέπει να βρίσκεται στο χώρο. Κάτι βλέπω εκεί σε σκιέ, κάτι βλέπω να κάνει... Εδώ είναι, δεν τη βλέπω λέει, αλλά τη βλέπω εγώ από κάπου μακριά αγαπημένα που είναι το μακριά το κοντά το δικό μας όλα αυτά λοιπόν σε μία ακόμα εκπομπή συνεπώς από το Earth News που ακούτε ζωντανά. Στην παρέα μας λοιπόν είχαμε και τον Δημήτρη Σάρλο τον άνθρωπο που έχει χαρίσει τη φωνή του σε αρκετές ταινίες κινουμένων σχεδίων. Έχει μπει στην παραγωγή των ελληνικών μεταγλωτήσεων στη διανομή και για να με την δική του προσωπική σφραγίδα, την παιδικότητα και τα όνειρά μας, εμάς, μιας μικρότερης γενιάς και ίσως και κάποιον που θα ακολουθήσουν. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.